Πολων στα Ελλάδο. Πράδι αντίσταση. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή του Ραδιο Αντίσταση Στο μικρόφωνο είμαι ο Δημήτρης και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 Με σήμερα ε, την εκπομπή μας να την έχουμε αφιερώσει στην Κύπρο και θα έχουμε συνομιλητή μας τον υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές της Κύπρου το 2013 τον κύριο Λουκά Σταύρου με τον οποίο θα έχουμε μια συζήτηση Υποθέτω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα Μουσική σε καναμισά ώρα όρο περίπου θα είναι μαζί μας. Μουσική Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί με την εκπομπή μέσω του MS... μέσω του όχι MSN, μέσω του Facebook, το οποίο είναι ραδιο αντίσταση. MSN δεν έχει σήμερα. Λοιπόν να στείλω κλασικά τους χαιρετισμούς πρώτα απ' όλα στη Κύπρο που σήμερα έχει την τιμητική της Επίσης σε όλους τους φίλους και τις φίλες της εκπομπής που είστε σήμερα εδώ και έχουμε ήδη ξεκινήσει την κουβεντούλα για διάφορα θέματα Ε, να εδώ λέγαμε για το Στρατούλη Ο οποίος βγήκε και κλαίγεται τον, τον χτύπησαν Λέει βγήκανε κάποιοι και είπανε Ότι είμαστε μέλη της Χρυσής Αυγής Και θα πεθάνεις τώρα θα σε σκοτώσουμε εδώ Σαν ανέκδοτο μου ακούγεται Ρε Στρατούλη μήπως σου δείξανε και ταυτότητε. Γενικώ η πολιτική στην Ελλάδα έχει γίνει κωμωδία α πούμε Συμβαίνουν τραγελαφικά πράγματα Και όλα όλα στην Ελλάδα γίνονται για την τηλεόραση Τα πάντα, οτιδήποτε δραστηριότητα έχουν τα κόμματα Την κάνουν για το τι θα γίνει στην τηλεόραση Τι θα πετύχει στην τηλεόραση Όλα για τις κάμερες Δυστυχώ με τέτοια κατάσταση που υπάρχει κοινωνική ε, δεν βλέπουμε κάποιο κίνημα να, να υπάρχει το οποίο να έχει σκοπό να οργανώσει πραγματικά τον ελληνικό λαό ε, και να αναπτύξει κάποιες δομές όπως έχουμε ξαναπεί ε, που θα είναι πέρα από τον κρατικό μηχανισμό που είναι διεφθαρμένος και σάπιος και δυσλειτουργικός. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποι, κάτι, μια οργανωμένη κίνηση όπως ήταν στην Κλεφτουριά παράδειγμα ε, άλλα χρόνια την εποχή της τουρκοκρατίας όπου οι Έλληνες είχαν οργανωθεί κοινοτικά, είχαν μέχρι και δικό τους στρατό. Και δικέ τους δομές οικονομικές και κοινωνικές δομές και για να μην πάμε τόσο πίσω να πάμε και στην Αργεντινή όπου η κρίση εκεί κράτησε 10 χρόνια στην Αργεντινή. Ε, και πρέπει να πούμε ότι είχαν γύρω στα 6 ε, μη κρατικά νομίσματα νομισματικές μονάδες που λειτουργούσαν κοινωνικά είχαν ε, ολόκληρα νοσοκομεία οργανωμένα για τον κόσμο κοινωνικά πολλά πράγματα, σχολεία, ιδιωτικά Αυτή τη στιγμή διαμαρτύρονται οι Έλληνες για την εκπαίδευση αλλά δεν βλέπουμε να έχουμε οργανώσει κάτι πέρα από την δημόσια κρατική εκπαίδευση που είναι χάλια και αυτό που διδάσκονται τα παιδιά και ο τρόπος που το διδάσκονται είναι χάλια αλλά δεν βλέπουμε να, να έχουν οργανωθεί άλλοι μη κρατικοί φορείς κοινωνικοί βέβαια οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι διάφορε που παίρνουν πάρα πολύ χρήμα από το δημόσιο δηλαδή από τη φορολογία μας ε, αυτές κάνουν διαφημίσεις στην τηλεόραση και αυτές δηλαδή λειτουργούν για την τηλεόραση κανένας δεν έχει κάνει. Λίγες οργανώσεις, για να μην ισοπεδώνουμε, λίγες, λίγες οργανώσεις έχουν κάνει κοινωνικό έργο πράγματι. Η Εκκλησία, εντάξει, σε ένα βαθμό κάνει και αυτή βέβαια έχει μια πελατεία έτσι. Αν συγκρίνουμε το τι κάνει η Καθολική Εκκλησία στην Ιταλία και στην Ισπανία, ε, δε, δεν υπάρχει σύγκριση με το τι κάνει η Εκκλησία στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει στην Ελλάδα η κοινωνία αργοσβήνει, ζει έναν αργό θάνατο, παραδομένη θα λέγαμε κυριολεκτικά ε, στα, σαν έρμεο ας πούμε στους διάφορους εξουσιαστές που είναι και εντολοδόχοι ξένων συμφερόντων. Ακούσαμε λοιπόν ε, προχθές τον Βενιζέλο, ο οποίος είναι κυβέρνηση, ο Βενιζέλος, έτσι, να λέει ότι... Οι δανειστές μας αποθυριώνονται όταν ακούν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν κρατικές τράπεζες. Γι' αυτό πουλήσαμε την αγροτική. Ακούστε τι είπε. Ακούστε τι είπε ένας άνθρωπος της κυβέρνησης. Αποθυριώνονται λέει οι δανειστές μας όταν ακούν ότι ε, έχουμε κρατικές τράπεζες στην Ελλάδα. Δηλαδή ο Βενιζέλο παραδέχεται ότι είναι όργανο των τοκογλίφων. Έτσι... Οι ιδιωτικέ τράπεζες αυτή τη στιγμή κάνουν παρατήρηση στην Ελλάδα να μην έχει κρατικές τράπεζες. Κάνουν παρατήρηση σε μια χώρα η οποία λένε δεν πρέπει να έχει αυτή κρατική τράπεζα, πρέπει να τις ιδιωτικοποιήσει όλες. Δεν έχει το δικαίωμα λοιπόν η Ελλάδα να έχει κρατική τράπεζα. Έχουν το δικαίωμα αυτοί, οι ιδιώτες, οι κογλήφει να έχουν. Και μας το μεταφέρει αυτό ο Βενιζέλος, άνθρωπος της κυβέρνησης που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό. Αυτό για να καταλάβουμε ότι μας κυβερνούν υπάλληλοι των ξένων τοκογλήφων, καθαρά. Μουσική Αυτά για εισαγωγή και θα επανέρθουμε μετά από το πρώτο κομμάτι. Επίσης να θυμίσω ότι σήμερα θα έχουμε μία ζωντανή συζήτηση με τον κύριο Λουκάς Σταύρου, ο οποίος είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Κύπρου το 2013. Οπότε μείνετε μαζί μας συντονισμένοι εδώ. Women and things, including yes, her eyes. What can you do? What can you do? She wants to live so bad. She wants to be held and be here. She goes to church alone. For love on Sundays, what can you do? What can you do? Lost is why comrades in arms The sacred stuffer guides him in the flag Walking in line Those they left behind The citrus stand for those you in the flag Many times he passes. Lance will fill with bale tomorrow's soldiers. Bring back lies. Instead of lies, what can you do? What can you do? Raising us is white. A comrade tomorrow. The same as guys. guides him. Staying for the reason How to the flag She once had a boy She once had a husband too She once had a son She once had a husband too We'll take her from the ground Shine no but light That's a with you Tell them that what's life What can you do? What can you do? There's a process wide A throne raised to arms The same is the word Guys, yeah, gotcha in the flesh Walking in line, those in every mind. What's your chance to stay in the photos? Got to build a plan. Γεια σου στρατούλη ήρωα! Μουσική τον χτυπάνε για τις ιδέες σου το στρατούλη, για τους αγώνες που έχει δώσει για τον ελληνικό λαό! Εδώ μεταξύ, <laughs> όταν το χτύπαγαν φώναζε βοήθεια στρατούλης με χτυπάνε! Στρατούλη, βοήθεια! Μα άμα φωνάζει, βοήθεια! Χτυπάνε το στρατούλη, δεν θα έρθει να σε βοηθήσει. Αν το στρατούλη, χτυπάνε, άστον εντάξει. Ε πόσο γελοί είναι οι άνθρωποι, δεν παίζονται με τίποτα έτσι. Στρατούλης, βοήθεια, με χτυπάνε πάνε οι μαζίστες. Εν τω μεταξύ, για να το πάρουμε και λίγο αλλιώς το θέμα, τόση τρομοκρατία και βία που έχει ασκήσει η αριστερά στην Ελλάδα τόσα χρόνια, ό,τι και να τους κάνουν οι όποιοι χρυσαυγίτες ή οποιοδήποτε ακροδεξίοι χτυπήσουν ό,τι και να τους κάνουν, ο κόσμος λέει μπράβο καλά σε κάνανε δηλαδή τους γυρνάνε όλα μπούμερα, γκανάποδα διότι έχει αγαναχτίσει ο κόσμος ε, που τόσα χρόνια ας πούμε δεν έχει λογοδοτήσει κανείς τρομοκράτης τη αριστερά γιατί είχανε, είχαμε νεκρούς στη Μαρφίν. Ε, το άλλο το Αυγανό το σκότωσαν οι πυρήνε της φωτιάς αν θυμάστε με βόμβα που έσκασε στα χέρια του κατά Έχουν χτυπήσει κόσμο σε διαδηλώσεις <κυρίζει> Τι να πρωτοθυμηθούμε άλλωστε <κυρίζει> Οπότε αναρωτιέται και οι αριστερά ίδια Γιατί τόσα χρόνια με την αριστερή βία δεν εστράφει ο κόσμος στην αριστερά για να, ε, για να ζητήσει σωτηρία από το κράτο Και εστράφει ε, στην άκρα δεξιά Αυτό είναι ένα ερώτημα που παίζει πραγματικά στον αριστερό χώρο και πράγματι τους, ε, τους βασανίζει αυτή η σκέψη ότι, ότι απέτυχαν ουσιαστικά κοινωνικά. Επίσης ένα άλλο θέμα που συνεχίσαμε να συζητάμε τώρα και καλά που μου το θυμήσατε, είναι που αναφέρθηκα στη δήλωση του Βενιζέλου που έκανε για, για το ότι αποθυριώνονται οι ξένοι δανιστές μας όταν μαθαίνουν ότι η Ελλάδα έχει κρατικές τράπεζες. Την απάντηση την δίνει ο Αβραάμ Λίνκολν, ο δολοφονημένος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είπε τα εξή η κυβέρνηση θα έπρεπε να δημιουργεί... Να εκδίδει και να κυκλοφορεί όλα τα χρήματα και τα πιστοτικά προϊόντα που χρειάζονται για να καλύψουν τι κυβερνητικέ δαπάνε και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Με την υιοθέτηση αυτών των αρχών, οι φορολογούμενοι πολίτε θα εξοικονομήσουν τεράστια ποσά που τώρα δίνουν για εξόφληση τόκων. Το δικαίωμα τη δημιουργία και έκδοση χρημάτων είναι όχι μόνο το ανώτατο αποκλειστικό προνόμιο τη κυβέρνηση, αλλά και η μεγαλύτερη δημιουργική τη ευκαιρία. Αυτά τα λόγια τα είχε πει τότε ο Αβραάμ Λίνκον ο δολοφονημένος πρόεδρος των ΗΠΑ Μουσική βέβαια η Ελλάδα έχει απεμπολίσει και την έκδοση χρήματος και το τραπεζικό της σύστημα Der Ort hier sicher ist und alles Gute steht hier still und dass das Wort, das du mir heute gibst, morgen noch genauso gilt. Diese Welt Έχω πραγματικά έχω συγκινηθεί από το δράμα του στρατούλι. Μπροστά στο παιδί του, λέει, τον χτύπαγαν Βέβαια βγήκε ο ίδιος στη τηλεόραση και τον ρώτησε ο δημοσιογράφος Ποι ήταν το παιδί σας, έβλεπε μπάλα, λέει, στο γήπεδο Έβγαλε και ανακοίνωση η κυβέρνηση Η οποία καταδικάζει Ήθελα να ξερά Ξέρει η κυβέρνηση που βγάζει ανακοίνωση αν πράγματι τον χτύπησαν <χαι>, αυτοί που λέει ο Στρατούλης ή δεν τον χτύπησαν. Για άλλες περιπτώσεις έχει βγάλει η κυβέρνηση ανακοινώσεις γιατί σε άλλη συγκέντρωση που γίνονταν στην Αθήνα, στην Ίκεα, χτυπήθηκαν πατριώτες από, από συντρόφου του κ. Στρατούλη. Εκεί δεν έπρεπε να βγάλει η κυβέρνηση μία ανακοίνωση να καταδικάσει τους αναρχοαριστερούς που συγκεντρώθηκαν και χτύπαγαν τον κόσμο. Μήπω έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μπα, δεν νομίζω. Στην Ελλάδα τέτοιο πράγμα. Όχι. Στην Ελλάδα έχουμε δημοκρατία. Πραγματικά αυτό το άκουσα σοβαρά από... Ε, κάποια φίλοι τις προάλλες ότι μα, έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα και πρέπει να λέμε και ευχαριστώ γιατί έχουμε και την ελευθερία και μιλάμε ναι υπάρχει κόσμος που το λέει αυτό σοβαρά έχουμε τραπεζοκρατία με κομμουνιστικό με κομμουνιστική δικτατορία μία μίξη ας πούμε. Κοινωνικό κράτος επίπεδου Ζιμπάμπουε Αν και δεν ξέρω τι γίνεται στη Ζιμπάμπουε Μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα <Τι> Είχα ακούσει σε ντοκιμαντέρ στη ΝΕΤ Έλληνα ομογενεία από τη Ζιμπάμπουε Που έλεγε έρχομαι στην Ελλάδα Αλλά δεν μπορώ να μείνω πολύ λέει Γιατί η κατάσταση δεν είναι και τόσο Είναι χάλια ας πούμε και γυρνάω πίσω <Τι> Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος Λοιπόν ε, αυτά σαν για την επικαιρότητα θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά ε, αλλά να θυμίσω ότι σήμερα θα έχουμε ένα αφιέρωμα στην Κύπρο και θα έχουμε την τιμή να μιλήσουμε με τον υποψήφιο πρόεδρο ε, των εκλογών του 2013 στην Κύπρο τον κύριο Λουκά Σταύρου που είναι και πρόεδρος του ΕΔΙΚ του Εθνικιστικού Δημοκρατικού Κόμματος τη Κύπρου, με τον οποίο σε λίγο θα είμαστε μαζί στον αέρα. Οπότε μείνετε μαζί μας και να θυμίσω ε, ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή και να ανταλλάσσουμε σχόλια και να ακούμε και διάφορες απόψεις μέσω του προφίλ μας στο facebook που είναι ράδιο Αντίσταση. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο ράδιο αντίσταση. Να ανταποδώσω του χαιρετισμού όλους όλου του φίλου και τι φίλε που στέλνετε τα μηνύματά σα για διάφορα θεματάκια, ειδικά στην Κύπρο σήμερα. Μια και με τον συνομιλητή μας σήμερα τον κύριο Λουκάς Σταύρου θα έχουμε μια κουβέντα και περί οικονομικών οικονομικής κατάστασης τραπεζοκρατίας που λέγαμε πριν να αναφερθούμε και σε μια ακόμη είδηση όπου η καγκελάρωση τη Γερμανία η Άγγελα Μέρκελ έκανε δηλώσεις με τις οποίες βλέπει αντιθέτως από αυτά που μας λένε εδώ τα μέσα μαζικής εξημέρωσης ο πρωθυπουργός και τα πολιτικά στελέχη ότι θα υπάρξει ανάκαμψη κτλ. Η Άγγελα Μέρκερ λέει ότι βλέπει υψηλή ανεργία και χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη για τα επόμενα χρόνια. Έτσι, όχι για τους επόμενους μήνες, <χαι> για τα επόμενα χρόνια. Για να ε, σας μεταφέρω ακριβώς ε, τις δηλώσεις της ε, καγκελαρίου της Γερμανίας... Ε, η οποία μιλούσε σε δημοσιογράφους στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλες ε, όπου μίλησε για την εκταμείευση της βοήθειας στην Ελλάδα ε, αλλά όσον αφορά τις προβλέψεις της για το μέλλον είπε ναι έχουμε ήδη επιτύχει κάτι αλλά πιστεύω ότι έχουμε ακόμη μπροστά μας μια περίοδο πολύ δύσκολη το ερχόμενο έτος ε, θα έχουμε πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης θα δούμε αρνητική ανάπτυξη σε χώρες και αναμένουμε ότι τα πολύ υψηλά επίπεδα ενεργείας θα συνεχιστούν. <Το> Επίσης είπε ότι ένας λόγος για τον οποίο είμαι προσεκτική στις προβλέψεις μου, είναι ότι η διαδικασία προσαρμογής, την οποία πρέπει να περάσουμε είναι πολύ δύσκολη και επώδυνη. Που σημαίνει, αφήνουν, αφήνει να εννοηθεί, ότι ακόμη δεν την έχουμε περάσει αυτή την επώδυνη διαδικασία. Αυτέ ήταν οι δηλώσει τη Μέρκελ. Που είναι ακριβώ αντίθετε από τι δηλώσει του Σαμαρά. Δηλαδή, κάποιο από του δύο λέει ψέματα. Ποιο να υποθέσουμε ότι λέει ψέματα τώρα, Η Μέρκελ βέβαια. Είναι δυνατό να μην πιστέψει κανείς τον Πρωθυπουργό μας, τον Αντώνητο Σαμαρά. Λοιπόν, αυτή ήταν και η τελευταία είδηση για σήμερα. Ε, θα κάνουμε ένα διάλειμμα μουσικό... Να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι από το καινούργιο CD του Κωνσταντίνου Στυλιανού ε, που το κομμάτι λέγεται για τα παιδιά μας, έτσι. Το CD του Κωνσταντίνου Στυλιανού ε, ονομάζεται Κατά Είναι μια καινούργια πολύ ωραία κυκλοφορία την οποία νομίζω την παρουσίασε πρόσφατα και στη Λεμεσό. Είχε έρθει και στα Τρίκαλα και, την, και έκανε την παρουσίαση και τραγούδισε και ζωντανά. Πάρτε ένα δείγμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Το είχαμε βάλει και σε προηγούμενη εκπομπή. Και αμέσω μετά θα έχουμε μαζί μα τον Λουκάς Σταύρου από όλου του του που φιλακίσουν κάθε μέρα τα όνειρά μας. Εναντίας αυτούς τους δύσκολους καιρούς οδήγησες εσύ στον ήλιό τα παιδιά μας. Εναντίας αυτούς τους δύσκολους καιρούς οδήγησες εσύ στον ήλιό τα παιδιά μας σαν να έτος πέταξε πάλι εκεί ψηλά ανοίξε δρόμο για να ηλευθεριά για να νοικήσουμε μαζί την κατοχή ένα στη λύση τη σαν να έτος πέταξε πάλι εκεί ψηλά άνοιξε δρόμο για να η λευτεριά για να νοικήσουμε μαζί την κατοχή ένα στη λύση τη διζωνική απ' όλους τους προγόντες τους πολιτικούς που με την ψήφωσα σπροδώσαν τα όνειρά μα, ακεφαλή μια αντιστασία μια στιγμή. Αυτονομή, εθνική στιγμή διαδρομή ακεφαλή αντιστασία μια μια στιγμή αυτονομία εθνική στιγμή διαδρομή Σαν να πως πέταξε πάλι εκεί ψηλά, άνοιξε δρόμο για να φύγει η Για να νικήσουμε μαζί την κατοχή. ένα να τη τη ζωή. Σαν να πως πέταξε πάλι εκεί ψηλά, άνοιξε δρόμο για να φύγει η ελευθερία. Για να νικήσουμε μαζί την κατοχή, ένα αυτήν την ίδρυο Λοιπόν, να περίσω τον αγαπητό Λουκά Σταύρου, αν με ακούει. Λουκά με ακούς? Μ, μπορεί να μην με ακούει. Λοιπόν αναμείνατε γιατί για κάποιο λόγο δεν έχουμε καλή σύνδεση οπότε ε, πιστεύω θα το διορθώσουμε και θα είναι σε λίγο μαζί μας ο Λουκάς Σταύρου. Έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα με τη σύνδεση οπότε ε, παρακαλώ κάντε λίγο υπομονή μέχρι να διορθωθεί δεν θα αργήσουμε πιστεύω Λοιπόν, ε, τώρα νομίζω είμαστε εντάξει. Λουκά, καλησπέρα. Ναι, ε, καλησπέρα Δημήτρη. Ωραία. Λοιπόν, τώρα σε ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, ε, να σε καλησπαιρίσω καταρχήν, να πούμε ότι έχουμε ξαναμιλήσει και άλλες φορές στην εκπομπή μας έτσι πιο παλιά. Ε, είσαι και παλιός εσύ στο χώρο, σαν αγωνιστής. Ε, ε, ε. Ε, οπότε θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω... Εσύ κατεβαίνεις στις εκλογές και γι' αυτό το λόγο σε... έχουμε σήμερα μαζί μας. Κάνατε και μία ε, συγκέντρωση προσφάτως, νομίζω προχθές, χθες, ε, ενάντια στην τραπεζοκρατία, έτσι δεν είναι. Ακούγεται διπλά η φωνή σας, αλλά θα τα θα δούμε τώρα πως θα γίνει. Ναι. Δεν ξέρω αν με κατάλαβες τώρα. Ναι, τώρα μου στέλνει την πρώτη ερώτηση που έκανες τώρα και ακούω διπλά. Αναλαμβάνει την πρώτη ερώτηση που έκανες. Λοιπόν, να, να επαναλάβω λίγο την ερώτησή μου. Ε, λοιπόν, δεκτόνα κάνατε δεκτόνα. κάποια συγκέντρωση προσφάτως ενάντια στην τραπεζοκρατία ε, και αυτή η συγκέντρωση εντάσσεται σε ένα προεκλογικό αγώνα για την κάθοδό σου, Λουκάς, στις εκλογές της προεδρικές της Κύπρου, σωστά? Πολύ σωστά. Ναι. Ωραία. Θέλεις να μας πεις ποιες είναι οι, με ποιες θέσεις κατεβαίνετε και γιατί κατεβαίνεις ε, ε, αυτόνομα σε αυτές τις εκλογές. Καταρχήν να πω ε, την καλησπέρα μου σε όλου του Έλληνε που μα ακούνε. Ναι, επίση. Ε, ε, και να ευχαριστήσω εσά που μου δίνετε το βήμα για να πω κάποια πράγματα. Μπράβο, ναι. Εξάλλου, όπως είπα και πριν, <χω> δεν ξέρω αν με άκουσες, ε, ναι. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν και μέσα από αυτή την εκπομπή, έτσι. Οπότε, <χω> ίσως και οι ακροατέ μα σε γνωρίζουν. Βεβαίω, δεν γνωρίζουν. Έχω πολλέ επαφέ με. με, με με την Ελλάδα και γενικά με τον εθνικιστικό χώρο. Ωραία. Οπότε, ε... Ε, πες μας σε παρακαλώ, για αρχή, ε, τι έγινε με τη συγκέντρωσή σου χθες, ήτανε... Πολύ καλά, πολύ καλά πήγε η συγκέντρωσή. Ε, μαζεύτηκαν κάποιες δεκάδες άνθρωποι, ε, απλοί άνθρωποι του λαού με προβλήματα, άνεργοι που ήδη άρχισαν να χτυπιούνται από το... Μνημόνιο και τι ε, επιλογέ των μνημονιακών κυβερνήσεων. Συγγνώμη. Ε, ναι. Και γενικά πήγαινε καλά. Η... Συγγνώμη. Έχουν ανάψει τα κινητά. Ε, ναι, εγώ τα κινητά και μα έχουν Λοιπόν. Ε... Και η συγκέντρωση έγινε ενάντια στην τραπεζοκρατία έτσι, δηλαδή α, τώρα α, η κύπρο έχει μπει ήδη σε α, μνημόνιο α, ή πάει α, να μπει α, α, σε μνημόνιο. Αναλύσαμε εκεί πως έχουν τα πράγματα, είπαμε ότι ε, δεν μπορούμε να είμαστε εγκλωβισμένοι στο δίλημα μνημόνιο ή χρεοκοπία, είναι ένα ψεύτικο δίλημα που έχουν επιβάλει στο λαό μέσα, μέσω της, ε, των ελεγχομένων μέσων μαζική ενημέρωση mm. ότι υπάρχει λύση να αποφύγουν την λεγόμενη χρεοκοπία, ε, απλώς ε, με την κατάσχεση των τοξικών τραπεζών και ε, με άλλα πολλά μέτρα που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη. Μάλιστα, πιστεύεις ότι... Ε, η πολιτική Χριστόφια θα οδηγήσει την Κύπρο αν λάβουν υπόψη μας και άλλα προβλήματα που έχει θα την οδηγήσει σε μια κατάσταση σαν την Ελλάδα Το περίεργο είναι που ο Χριστόφιας εμφανίζεται ως αριστερός αλλά όπως και στην Ελλάδα η αριστερά τάξη και υπέρ του μνημονίου και υπέρ του ευρώ το οποίο σε τελική ανάλυση είναι ένας μηχανισμός ο οποίος θα καταστρέψει την εθνική μας κυριαρχία δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν έχει πια η δεγόμενη αριστερά να διαδραματίσει κάποιο ρόλο ούτε μπορεί να υπερασπιστεί τα λαϊκά δίκαια, ούτε την εθνική, ούτε την λαϊκή κυριαρχία. Του ναντίον φαίνεται ξεκάθαρα ότι τάζεται υπέρ του συστήματος, του τραπεζικού συστήματος και υπέρ τη οδηγραφίας του πλούτου. Ε, εσύ πια κρίνεις ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή που έχει να αντιμετωπίσει η Κύπρος. Ένα είναι το, το μνημόνιο, άλλο ένα είναι η λαθρομετανάστευση, έτσι. Είναι και η λαθρομετανάστευση ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό οφείλεται βέβαια ε, στα ανοιχτά ολοφράγματα, από εκεί είναι που έρχονται περισσότεροι λαφρομετανάστευση Και ειδικά από την περιοχή η οποία μοιάζει με τα να είναι... Η περιοχή των Αγγλικών βάσεων τη Δεκέλεια, από εκεί δεν έχουμε καμία ούτε φυλάκια, ούτε στρατού, αστυνομία, δεν υπάρχει καμία προφύλαξη. Οπότε μπαίνουν εκατοντάδε λαφρομετανάστε από εκεί. Εκτό αυτών βέβαια έχουμε και του διάφορου Τούρκου, τουρκοκύπριου. Είναι ξέφραγο εδώ, Όποιο θέλει μπαίνει, όποιο θέλει βγαίνει, πουλούν όπλα, ναρκωτικά, θάνατο, πρέζα, τα πάντα, ό,τι Δεν ελέγχεται τίποτα Μάλιστα. Η νομία δεν μπορεί καν να, να πιάσει τα κλεφτρόνια που ληστεύουν τα περίπτερα, πόσο μάλλον το οργανωμένο έγκλημα. Μάλιστα. Το Ωραία. Οποίο λοιπόν... Α, πολλαπλασιάζεται με την ε, ε, παραμονή είναι εδώ των λαθρομεταναυτού. Άρα εσύ πιστεύεις ότι αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, η Κύπρος οδηγείται σε κρίση. Είμαστε ήδη σε κρίση... Είμαστε ήδη σε κρίση. Ναι. Εκτό τη οικονομική κρίση. Ε, μίλα, έχουμε... μίλα λίγο πιο δυνατά, αν θέλει. Εκτό τη οικονομική κρίση, έχουμε και την κατοχή. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και την κατοχή. Ε... Ναι. Ναι, ε, παρακαλώ. Ναι, σε ακούμε, σε ακούμε κανονικά. Ε... Δεν δε δε μα ακούσει εσύ. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν συγκροτηθεί. Ναι. Ε... Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι ε, το κατεστημένο δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει γιατί εδράζεται πάνω σε λαθαρμένες βάσεις. Τόσο στο εθνικό θέμα, όσο και στην οικονομία, όσο και στα άλλα ζητήματα ε, που απασχολούν την κοινωνία μας. Πρέπει ε... να αλλάξουμε πράγματα α, εκ βάθρων. Πράγμα το οποίο δεν διαφαίνεται να ενδιαφέρει το σύστημα για, για να πάμε σε καλύτερε μέρε. Πιστεύεις ότι τώρα... Υπάρχει μία προσπάθεια για να ε, βάλουν κάποιοι χέρι στη διαχείριση των φυσικών πόρων που έχει εμπλακεί η Κύπρος? Ε, φαίνεται ότι ε, αναπτύσσεται ένα έρωτας, θα λέγαμε, με το Ισραήλ, ε, άκρος επικίνδυνος. Ήδη ετοιμάζονται να κατασκευάσουν ένα τερματικό με τη συνεργασία του Ισραήλ. Ε, εσύ Αλλά πώς κρίνεις αυτή τη συνεργασία? Είναι άκρος επικίνδυνη αυτή η συνεργασία. Ε, παράλληλα, ο ΙΕΦ ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο οποίος ε, διαθέτει πολλά κεφάλαια, διότι η Εκκλησία, όπως ξέρετε, εδώ στην Κύπρο, δεν ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα, ε, συμμετέχει στο χρήματοποστοτικό συστήμα, στο τοπικό, ε, ανακοίνωσε τη συνεργασία τη για μία βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη συνεργασία του Ισραήλ. Ναι. Ε, όλα αυτά σημαίνουν <coughs> ότι από τις πληροφορίες που αφήνουν να διαρρεύσει ότι κάποιες χιλιάδες εργατών Ισραηλινών θα έρθουν στην Κύπρο και κατά συνέπεια αυτές οι χιλιάδες εργατών θα ε, συνοδευτούν και από την ασφάλεια. Δηλαδή από στρατών του Ισραήλ. Αστυνομία, Ισραήλ. Ναι. Άρα θα έχετε, θα έχετε και η Ισραηλινή βάση τώρα. Επό ότι τη, την βόρεια επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας συμκατέχουν η Τουρκία και την νότια θα την πάρουν οι Ισραηλινοί. Ναι. Ε, Μάλιστα και... τα πράγματα, ήδη αυτοί ετοιμάζονται να τους δώσουν και το αεροδρόμιο της Πάφου, το οποίο δημιουργήθηκε επί Αντρέα Παπανδρέλου και φέρει και το όνομά του, ε, για να σπαθλεύουν οι Ισραηλινά με λίγα λόγια θα έχουμε μια ανεπέκταση τη στην, στην Κυπρού Ναι, οποίο, μάλιστα. Οπότε, μάλιστα και θα μα το σε... Και θα υπάρξει ίσως και μια προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού με έναν τρόπο όχι συμφέρον για, για εμάς εθνικά, έτσι Δηλαδή θα υπάρξει μια προσπάθεια να φέρουν ένα πακέτο διζωνικής δικοινική ομοσπονδία. Οπωσδήποτε θα, θα προσπαθήσουμε δεν πρέπει να ξεχνούμε ακόμα να προσθέσουμε και το άλλο ότι ακόμα και στα κατεχόμενα είναι χιλιάδες οι Ισραηλινοί που επενδύουν εκεί και αγοράζουν ε, ε, σπίτια, επαύρεις κλπ. που ναι. χρησιμοποιούν των Ελλήνων προσφύγων. Άρα ε, αυτό το παραμύθι που λένε ότι υπάρχει εξρότητα ανάμεσα στους Τούρκους και τους Ισραηλινούς αυτό είναι ένα παραμύθι που δεν πρέπει να εξαπατά το λαό. Γιατί πώ να υπάρχει εξρότητα και από την άλλη να συναγελάζονται με τον κατοκλικό στρατό και τους άλλωστε μην ξεχνάμε ότι Ισραήλ και Τουρκία ήτανε... συνεργάζονταν πολύ καλά μαζί με την Αμερική πριν ξεκινήσουν οι διάφορες Ισλαμικές Εξεγέρσεις στις Αραβικές χώρες πολύ σωστά Μάλιστα. Και η κρίση που υπάρχει μεταξύ στις σχέση τη είναι μια κρίση πολύ παροδική που θα επανέλθει πάλι Μπορεί να είναι και σκηνοθετημένη. Σκηνοθετημένη. Πολλοί υπάρχουν αναδείξει που λένε ότι μπορεί να είναι και σκηνοθετημένη πράγμα. Ε... Με αυτόν τον τρόπο, η... τόσο η τόσο όσο και η Ελλάδα ανοίγει του διαδρόμου τη στην πολεμική αεροπορία του Ισραήλ. Το τι μόνο. Εσύ με την Ρωσία, βλέπει ότι μπορεί η Κύπρο να έχει κάποια συνεργασία η οποία να είναι εναλλακτική του Ισραήλ. Μπορεί. Μπορεί να έχει. Ε, βέβαια εγώ προτιμώ να έχει συνεργασία με την Ελλάδα. Μπράβο. Και θα ήθελα να φτάσουμε μετά σε αυτό. Ποια θα είναι η καλύτερη λύση για εσένα. Η καλύτερη λύση για μένα που είναι και μία από τις προτάσεις μας είναι να υπάρχει αμυντική ένωση. Δηλαδή ένας ενιαίος στρατός μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Ε, στις δύσκολες που αναπτύσσονται στην περιοχή. Τη Ανατολική Μεσοσογείου, εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα, εάν δεν ε, διασφαλίσουμε τον ελληνισμό της Κύπρου με την παρουσία του ελληνικού στρατού, του ναυτικού, τη ελληνικής μας, θα ε, αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν ε, τον ελληνισμό της Κύπρου, να εγκαταλείψει την Κύπρο μια για πάντη. Μάλιστα. Ε... Ε, ε, το πρώτο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ω κυπριακός ελληνισμός, είναι ε, την άμυνά μας και μετά τα υπόλοιπα θέματα, όπως είναι το οικονομικό και λοιπά. Άρα πρέπει να, να κάνουμε μια αμυντική συνεργασία, αυτό προτείνει το ΕΔΙΚ και εσύ, ε. αμυντική ε. συνεργασία και φυσικά να ορίσει και η Ελλάδα την ΑΟΣ, έτσι. Η συνεργασία όπως ήταν παλιά, το εγώμενο όχι... λίγο πιο δυνατά να σε ακούμε καλύτερα. Όχι όπως παλιά με το ενιαίο αμυντικό δόγμα, το οποίο όπως ξέρετε, έχει εξαλειφθεί μέσα από διάφορα τεχνάσματα κλπ. Εμεί θέλουμε έναν ενιαίο στρατό, ένα Υπουργείο εθνική Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά για αν ε, ε, κατευθύν εφαρμοστεί. Ε, ωραία. Ε, και ήθελα να σε ρωτήσω και γενικότερα για τις θέσεις του ΕΔΥΚ να μας πει ποια είναι η ιδεολογία του κόμματός σα. Η ιδεολογία μα είναι ο εθνικοκοινωνισμός. Τι θέλω να πούμε αυτό. Εμείς ε, στο πολιτιακό ζήτημα αρνούμαστε τον κόμμα το κρατικό κοινοβουλευτισμό. Θεωρούμε ότι αυτό το πολίτευμα δεν είναι δημοκρατία. Είναι μια δικτατορία των πολιτικών συμμοριών. Είναι ένα πολιτικό συμμορικισμό <coughs> με τη συνεργασία τη ολιγαρχία του πλούτου, καταντά είναι μια στιγμή ταξική δικτατορία. Yeah. Ε, θέλουμε την αλλαγή του πολιτεύματος, θέλουμε ένα πολίτευμα το οποίο εμεί το ονομάζουμε πραγματική δημοκρατία, όπου θα εκφράζονται στην εξουσία οι παραγωγικές ενώσει και θα αποτούν κάθε ανισορροπία, κάθε ανισότητα ταξική που επιβάλλεται πάνω στον λαό. Ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η θέση σας? Εμείς ζητούμε άμεσα ότι πρέπει να φύγουμε από την ευρωζώνη, διότι, όπως, φαίνεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, το ευρώ καταλεί την εθνική μας περιοχεία και της Κύπρου και της Ελλάδος. Και είμαστε ενάντια βεβαίως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως εξελίσσεται αυτή, ναι. ε και καταφύγει στη λεγόμενη ομοσπονδία της Ευρώπη, είμαστε κάθετα εναντίον ε, αυτού του δόγματο, διότι θα απομειώσει τον ελληνισμό, θα καταστρέψει τον ελληνισμό αυτή η κατάσταση, εμεί θέλουμε μια Ευρώπη των εθνών, μια Ευρώπη η οποία να φεύγεται τι εθνικέ κυριαρχίε, ενώ αντίστοιχα yeah. τα πράγματα, η ε, κοπησιότητα, η γραφειοκρατία, αυτή η οποία θα ελέγξει με έναν τρόπον δίκτατο τι ε, οικονομίε των χωρών και εκτό από τι οικονομίε θα καταστρέψει αυτό που λέμε, που λέγαμε και γνωρίζαμε ω έθνο κράτο. Ω προ το ζήτημα του Κυπριακού, θα ήθελα να μα πει ποιε πιστεύετε εσεί, σαν ΕΔΙΚ, και εσύ προσωπικά, Λουκά, ότι πρέπει να είναι. Οι κόκκινε γραμμέ μας και ποια θα πρέπει να είναι η, η λύση, η πιο συμφέρουσα αυτή τη στιγμή. Το κακό με το Κυπριακό βγαίνουν και λένε διάφοροι ότι πρέπει να γυρίσουμε λέει, να θέσουμε ω βάση την εισβολή και κατοχή. Μα η εισβολή και κατοχή έγινε το 1974. Για μας η βάση ε, του Κυπριακού είναι η αυτοδιάθεση. Πρέπει να θέσουμε ξανά το ζήτημα τη αυτοδιάθεση να ξεκινήσουμε από εκεί που έμειναν οι ήρωες του 1955-1959 να ξεκινήσουμε με βάση τα φυλακισμένα μνήματα. Διότι θεωρούμε ότι το έσχος της ρήχη, η βία της ρήχη είναι αυτή που οδήγησε την Κύπρο να βρίσκεται σήμερα σε αυτήν την κατάσταση. Διότι μας επέβαλαν ένα σύνταγμα οι Άγγλοι με το οποίο αναγόρεψαν την μειονότητα των μουσουλμάνων, αφού πρώτα την εξ, εκτούρκησαν και την αναγόρευσαν σε κοινότητα με ίσα και υπέρ δικαιώματα. Και μάλιστα σήμερα λένε για δικαιώματα πολιτικής ισότητας και αναζητούν μια λύση διζωνικής ε, δικοινωτικής ομοσπονδίας που να εδράζεται στην πολιτική ισότητα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. παράδειγμα. θέλουμε μια δημοκρατία που ο κάθε πολίτη θα έχει μια ψήφο δεν αποδεχόμαστε τους όρους των κοινοτήτων. Θεωρείς να... ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε καθόλου στο εθνικό μας ζήτημα? Ε, όπως δείχνουν τα πράγματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι η παρέμβαση τη καταστροφική για την Κύπρο, διότι ας μην ξεχνούμε ότι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι αυτό που μας οδήγησε στο να αποδεχτούμε τα όργανα ε, της κατοχής, τα οποία αξιολογούν τι περιοχέ των Κυπρίων οι οποίοι τρέχουν και σπέδουν να τι πουλήσουν του Τούρκου, και μην ξεχνούμε επίση ότι πιέζει ε, με προεξάρχουσα δύναμη την Αγρία πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσουμε την λεγόμενη απομόνωση προ του Τουρκοκύπριου και να ανοίξουμε, να ανοίξει άμεσα εμπορικέ σχέσει με το κατοχικό μόρφωμα. Άρα λοιπόν, ε, νομίζω... το, αυτό που λέγανε ότι η είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι και σωτηρία για το εθνικό μας ζήτημα και θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο δεν ισχύει έτσι και μπορεί να βγει και αντίστροφα. Έτσι νομίζαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει την υπόθεση της σκραβωμένης μας πατρίδος αλλά σε τελική ανάλυση από ό,τι βλέπουμε παγιώνει το κατοχικό μόρφωμα και τώρα με το πρόβλημα που έχουμε τη Τρόικα, του Μνημονίου, κλπ., θα χάσουμε παντελώ και την εναπομείνασα κυριαρχία τη ελεύθερη επικράτεια τη Κυπριακή Δημοκρατία, και η Ευρώπη θα γίνει ο τάφος Μάλιστα. Ε, την στάση του Κυπριακού λαού, πώς την κρίνει, δηλαδή πώ βλέπει του συμπατριώτε Κύπριου, ε, να αντιμετωπίζουν ε, το, το εθνικό μας ζήτημα, θεωρείς ότι έχουν ξεχάσει η ο... ότι έχουν κουραστεί, ότι έχουν απογοητευτεί. Ε, μα, είναι πολύ περίεργη η στάση του κύπριακού λαού. Ε, παρά τα δεινά που υπόφερε, σήμερα βλέπουμε ας πούμε ο Αναστασιάδης, ο οποίος ε, υποστήριξε το σχέδιο ΑΝΑΝ το 2004, βλέπουμε να είναι πρωτοπόρο της δημοσκοπήσης, και να έχει μάλιστα και ε, το 93% του κόμματο του να είναι δεμένο κοντά στην υποψηλειότητά του. Το Αυτά γνωστό είναι... φαινόμενο. Δηλαδή οι ξεσυνήμοι οδότες σήμερα εφανίζονται σαν πατριώτες. Επίσης ε, βλέπουμε ας πούμε την περίπτωση του Λιλίκτα. Κανένας δεν καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν άρει το εμπόλεμο τη καταστάσεως με την Κατοχή το 2003 ε, άνοιξαν τοδοφράγματα τα οποία επέφεραν μύρια την στον τόπο. Ε, μετά μας οδηγησαν στην 8η Ιουλίου η οποία προσυπέγραψε τότε και ο Λιλίχας ναι, δι... ναι. για πρώτη φορά τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία ως της λύσης. Σήμερα έρχονται ως αναθεωρητές και προτείνουν διάφορα άλλα πράγματα ε, όπως για παράδειγμα διπλές συνομιλίες θα έχουμε λέει συνομιλίες και με τους ε, Τουρκοκύπριους με την τουρκοκυπριακή κοινότητα θα έχουμε και με την Τουρκία δηλαδή δεν ξεκαθαρίζουν τα πράγματα εμείς λέμε καθαρά και εξάστερα πρέπει να κάνουμε αυτή την πρόταση που είπαμε της πραγματικής δημοκρατία πάνω στην αρχή της αυτοδιάστησης διότι έχουμε δικαίωμα επιτέλους να για πρώτη φορά να ορίσουμε εμεί ω κυπριακό ελληνισμό το πρώτο ελεύθερο σύνταγμα τη κυπριακή δημοκρατία. Όλε οι χώρε τη Ευρώπη έχουν το δικό του σύνταγμα, το οποίο βγήκε, βγήκε μέσα από τη βούληση του λαού του. Εμεί έχουμε ένα σύνταγμα, αν είναι δυνατόν, το οποίο μα έχει δοθεί από του κατακτικέ διαπυρώτε Ιβύρου και, και θέλουμε να απο, αυτοαποκαλούμαστε ενώ ότι είμαστε και ίσοι με τα ευρωπαϊκά κράτη. Είναι πολύ περίεργο το πράγμα. Ναι. Να κλείσουμε άμεσα τα οδοφράγματα, να επαναφέρουμε την εμπόλεμη κατάσταση, να κάνουμε την ένωση του στρατού, κεπριακού στρατού με τον ελληνικό στρατό, δηλαδή την ενιαία άμυνα με την Ελλάδα, και από εκεί και πέρα να ετοιμαστούμε βεβαίως για τον ένοχο αγώνο. Πιστεύει ότι μπορεί να φτάσουμε δηλαδή σε αυτό το σημείο, έτσι? Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για αυτό, αφού εξαντρίσουμε όλα πρέπει. τα μέσα. Αφού εξαντρίσουμε τα μέσα, πρέπει να είμαστε και... Με, και ε, έτοιμοι και Το ότι Δεν βρεθώ άλλο πως θα φύγει ο κατοχικός στρατός από την Κύπρο και να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους και με το ζήτημα των Αγγλικών Βάσεων. Οι Αγγλικές Βάσεις πρέπει να καταργηθούν. Ποιος είναι ο, ο ρόλος σήμερα των Αγγλικών Βάσεων? Η παρουσία των Αγγλικών Βάσεων εδώ πιέζει συνέχεια ε, και φταίνει συνέχεια σχέδια εναντίον του εμπιλισμού ματιμιστικού. είναι το έργο των Α Μάλιστα προσπάθησαν και το 2004 με τη σχέδιο Ιωανάν να πάρουν και ένα κομμάτι από την Ιφαλοκριτήρα ε, και την ΑΟΣ. Ευτυχώ δεν τα κατάφεραν, αλλά να είστε βέβαιοι ότι θα επανέλθουν πάλι. Διότι τώρα μας ετοιμάζουν άλλα σχέδια και καθόλου παράξενο μέσα σε αυτά τα σχέδια να έχουν και οι άνθρωποι το όφελό. Μάλιστα. Ε, Πάντω είναι δεδομένο και το είπες και εσύ προηγουμένως ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι Κύπροι είναι ότι ε, η ελευθερία δεν χαρίζεται πρέπει να είναι έτοιμοι να τη διεκδικήσουν και να τη διεκδικούν δηλαδή Η ελευθερία δεν χαρίζεται Με και κάθε αν... μέσο Ξαπλωμένοι στου καναπέδες από τη διοράσιο που θα πενευθερωθεί η πατρίδα αυτό να το ξεχάσουν Θα χάσουμε και αυτή την πατρίδα που έχουμε εάν συνεχίσουν με τα μυαλά που πάμε Έτσι Δεν πρέ και όχι αυτόν το χάλι που είναι σήμερα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μας πείς και λίγο την στάση ως προς το θέμα εκκλησία στην Κύπρο. Εμείς λέμε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι περιουσσίες της εκκλησίας, πρέπει να περάσει στα χέρια της κοινωνίας και να αξιοποιηθεί σε τοπικό τίπεδο. Μάλιστα έχουμε μία πρόταση που λέμε ότι πρέπει να παρθούν όλες οι ανακτυοποιητές περιουσίε που ανήκουν στην Εκκλησία, στο κράτος και στις τράπεζες. Αυτές οι περιοχές που και με το χρηματιστήριο που αρπάξανε από το λαό και να γίνει μια εκστρατεία ε, ανοικοδόμησης που να δοχεί σε νέα ζευγάρια, σε νέους ανθρώπους οπότε ώστε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο ε, του να μην έχουν, έχουν στέγινοι η Τύπροι ναι, ο ρόλος της Εκκλησίας, εσύ πώς τον κρίνεις ως προς το εθνικό μας ζήτημα, αρνητικό ή θετικό μέχρι τώρα. Ε, ο ρόλος της Εκκλησίας, εγώ βλέπω ότι συμβαδίζει με το πολιτικό κατεστημένο ε, και δεν έχει καμία εθνική, δεν προτάσσει καμία εθνική θέση η Εκκλησία. Άλλωστε δεν πρέπει να σκεφτούμε ότι η Εκκλησία διαδραμάτισε ένα πολύ αρνητικό ρόλο, είναι αυτή που πρόδωσε τον αγώνα τουλάχιστον τον mm. και μας οδήγησε στο, στο έκπρομα, στο έγκριμα της Ρήχης. Αυτοί στήριξαν επίση το μετα-απιστιακό και άρπαξαν ε, όπω ήταν αυτός που πω, πάρα πολλά οχελήματα. Πήραν τράπεζες, πήραν επιχειρήσει, ξενοδοχεία, καθυγής. Ναι, ναι, ναι. Και στην εκκλησία. Και τώρα αυτή η σημεία ο λαός σκηνά, οι παπάδες, το ό,τι με φρυσά ένα μεγάλο μέρος των τελεχών του. πληρώνεται από τους χώρους του λαού. Ναι. Αυτό είναι Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πεις ποια θα είναι για το τέλος, τι, τι σκοπεύεις να κάνεις εσύ στις, μέχρι τις εκλογές, τι, δραστη, τι δράση σκοπεύεις να κάνεις, τι παρεμβάσεις, ποια θα είναι η παρέμβαση του κόμματος εδίκ. Και να, να μα πεις και πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τις θέσεις σας. Ναι. Να αρχίσουμε από το τέλος. Ε, για τις θέσεις μας μπορεί να ενημερωθεί στην ιστοσελίδα μας. Είναι η ιστοσελίδα του ΕΔΙΚ. Ε, είναι. Η οποία πως... είναι. ΕΔΙΚΣΑΕΠΡΟΣ τελεία blogspot τελεία νομίζω. Ναι. Αυτή. Ναι. Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι η Χουντα Χριστόφια δεν μας έδωσε ούτε ένα δευτερόλεπτο το δικαίωμα να μιλήσουμε στα Μέσα Ματρικής Ενημέρωσης και ενώ τα κρατικά, δηλαδή το ρίχ, τη, τη τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Ε, ε, ενώ όλοι οι υποψήφοι στις προεδρικές εκλογές έχουν το δικαίωμα να αναπτύξουν τις θέσεις τους, εμείς δεν είχαμε το δικαίωμα ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Αυτή είναι η δημοκρατία του. Ε, θα παλέψουμε βέβαια ε, με τα λίγα μέσα που διαθέτουμε, διότι εμεί δεν έχουμε χρηματοδότες. Ναι, εντάξει. Ε, όπως παλεύουμε σήμερα με συνθήματα στους τοίχους, με φυλάδια, με ομιλίε προ τον λαό. Αυτή Κα, είναι κάτω στον δρόμο δηλαδή, κατευθείαν. Στον δρόμο κατευθείαν. Μόνο ναι. εκεί στις στοχογειτονίες, στις στοχολογιές. Μόνο εκεί νομίζω μπορούν να μας ακούσουν. Ωραία. Λουκά, δεν, μας δεν ξέρω ενδιαφέρει. αν θε κάτι άλλο να συμπληρώσει. Ε, το... ενδιαφέρουν οι αριθμοί, αλλά πάνω απ' όλα ο αγώνα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μα σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σαν τελευταίο, ήθελα να πω ότι πρέπει να συνεχίσουμε την αντίστασή μα προ την προδοσία. Και να ευχηθώ σε όλου του Έλληνε καλέ γιορτέ. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάλι και ελπίζω να έχουμε πάλι την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ, Όποτε θέλετε είμα τα δίνει. Εκλογές. Ωραία. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Είσαι, να είστε καλά. Ήταν μαζί μας ο Λουκάς Σταύρου, υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογέ τη Κύπρου του 2013 με το κόμμα ΕΔΙΚ, του οποίου ηγείται. Και να θυμίσω πάλι το, την ιστοσελίδα του κόμματος, είναι edikcyprus.blogspot.com Από εκεί μπορεί κανείς να ενημερωθεί σχετικά. Λοιπόν, εμεί θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. σαν Λοιπόν, αυτό το κομμάτι που ακούσαμε ήταν από τους χαΐνιδες. Και για να κάνουμε έτσι έναν επίλογο, ακούσαμε τις ε, θέσεις του Λουκάς Σταύρου, ε, που είναι και αρχηγός του κόμματος ΕΔΙΚ. Από την Κύπρο ε, για τα ζητήματα της Κύπρου, κυρίως της Κύπρου, αλλά ζητήματα που αφορούν όλους μας. Έτσι είναι, η Κύπρος είναι γεωπολιτικά ένα πολύ σημαντικό νησί ε, στην Ανατολική Μεσόγειο και έτσι έχουν πέσει όλοι επάνω της αυτές τις, αυτά τα χρόνια μάλλον. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίζουμε όλοι όσες φωνές είναι καθαρά πατριωτικές για το εθνικό μας αυτό ζήτημα του Κυπριακού Ελληνισμού, το οποίο για μας ζήτημα είναι ζήτημα ενότητας Ελλάδος Κύπρου. Μουσική Δεν είναι απλά επίλυσης του Κυπριακού, είναι ζήτημα ενότητας. Επειδή και στην Κύπρο και στην Ελλάδα πολιτικά η κατάσταση είναι μαύρη είναι σκόπιμο αυτές οι φωνές που είναι καθαρές να ενισχύονται από όσους είναι αγνοί πατριώτες και έχουν απεγκλωβιστεί από τα κόμματα της εξουσίας. Θα πρέπει όλοι να απεγκλωβιστούν από τα μεγάλα κόμματα της διαπλοκής που τους κρατάν δεμένους γιατί όπως απέδειξε η Ελλάδα θα απεγκλωβιστούν επώδυνα όταν θα καταραίουν τα μεγάλα κόμματα όπως αυτή τη στιγμή συμβαίνει εδώ Μουσική πριν λοιπόν φτάσετε στο σημείο ε, αγαπητή φίλη από την Κύπρο να απεγκλωβιστείτε από τα κόμματα της εξουσίας Λιλίκας Αναστασιάδης ε, το χοντρό το Χριστόφια και τους λιπούς πριν ε, πριν φτάσετε σε σημείο να απεγκλωβιστείτε επώδυνα, ξανασκεφτείτε ποιους θα στηρίξετε στι επόμενες εκλογές. Ο Χριστόφιας, ο δίθεν κομμουνιστής που μόνο κομμουνιστής δεν είναι, απέδειξε ότι ήταν ένας θλιβερός ε, εκτελεστής των ξένων εντολών. Και έπαιζε θέατρο με τα δήθεν δάκρυα για τους εργαζόμενους και για τους ε, ε, χαμηλόμισσους της Κύπρου, για, φτω, για το φτωχό λαό. Τον πήρε ο πόνος στο Χριστόφια. Μουσική Νομίζω ότι αυτό το κόμμα του Λουκάς Ταύρου συνδυάζει και τα δύο και την κοινωνική πολιτική, δηλαδή συνδυάζει και το σοσιαλισμό, συνδυάζει και το εθνικό μαζίτημα, την, την εθνική στάση που έχει. και γι' αυτό ήτανε σήμερα μαζί μας για να μας εξηγήσει τις θέσεις του και τις απόψεις του ε, και για ποιο λόγο κατεβαίνει στις εκλογές είναι δύσκολα τα πράγματα αλλά να θυμόμαστε πάντα ότι αν όλοι αυτοί που λένε σε κάποιον μπράβο τον ψηφίζανε κιόλα, τότε θα πήγαινε πολύ καλύτερα οπότε δεν φτάνει μόνο να λέμε σε κάποιον μπράβο καλά τα λες αλλά πρέπει και να τον στηρίζουμε και στην πράξη ενεργά, όχι μόνο με την ψήφο και στην πράξη καθημερινά. Μουσική και επανέρχομαι. Canzone è dedicata a te, a tenera, passionaria, tu che sogni parli e vivi come me, e sei pura come l'aria. Sai questa canzone è dedicata a te, a te, nera passionaria, tu che sogni parli e vivi come me, e sei pura come l'aria, e tu amica del liceo. I love Sono state a quel concerto tra i grandi staccati e maduana ma chi sa che ho mangiato non la passeresti mai Javiera amica mia Nei tuoi occhi c'è poesia Come il sole con coraggio tu mi dai forza e coraggio Camerata amica mia Vieni andiamo cenegia Io ti porterò lontano i e princi porta la mia mano Questa canzone la dedichiamo a te, a tenera, passionaria, della donna c'è l'essenza dentro te e sei proprio straordinaria, quando dici ma sì, lo so. E vola o che no e poi canti una canzone che parla di sogni di rabbia e di rivoluzione ma tu già lo sa che un bambino no, non apparresti mai camerata amica mia, nei tuoi έχει ποίηση, sole τον ήλιο και τον σκοράχο, του μιλάει δύναμη, τον περάσει. Καμεράτα, μητέρα μου, Λοιπόν είμαστε εδώ πάντα στο Ράδιο Αντίσταση Μουσική Ο Λούκα από ό,τι ξέρω έχει ένα πολύ καλό επιτελείο εκεί κάτω που τον βοηθάν στον αγώνα που δίνει ειδικά στην ολλαία υπάρχει ένα καλό ρεύμα στην Κύπρο σε αυτό τον πατριωτικό χώρο, το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πολιτικά πιο ενσυνείδητο και ενεργό, δηλαδή να μην μένουμε στην εκτόνωση και στο στο αντί, αλλά να βγούμε μπροστά και να είμαστε εμείς μια, να εκφράσουμε μια θέση να μην μένουμε δηλαδή στην αντίδραση των όσων συμβαίνουν, αλλά να έχουμε γενικότερα έναν ρόλο πιο ενεργητικό σε νέες ιδέες, νέες δράσεις, σε ό,τι αφορά την νεολαία Ο κατένας βέβαια με τον τρόπο του και με τις ε, ιδιαίτερότητες του. Ε, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη μάλλον Κυριακή, είχαμε μια άλλη ομάδα, το Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου, μια φοιτητική οργάνωση, ε, αυτόνομη, ε, η οποία βέβαια είναι διαφορετικών θέσεων, αλλά όλοι έχουν κάποιο κοινό σημείο πατριωτικό. Δεν λέμε ότι πρέπει όλοι να συμφωνήσουν σε ένα κοινό φορέα, αλλά ο καθένα με τον τρόπο του ε, α αναλάβει πρωτοβουλίε. Αυτό το πράγμα το βλέπουμε πάρα πολύ στην αριστερά για παράδειγμα όπου ε, υπάρχουν, ε, ε, υπάρχουν πρωτοβουλίες ε, από άτομα, από ομάδες, από συλλογικότητες, ο καθένας με τον τρόπο του. Και δεν χρειάζεται να συμφωνούν όλοι. Ο, κάποια στιγμή όλες αυτές οι δραστηριότητες θα έρθουν και θα μαζευτούν σε ένα κοινό σκοπό και, και θα υπάρξει ένα αποτέλεσμα όταν χρειαστεί Ο χειρότερος εχθρός είναι η αδράνεια, όμως Το να παρακολουθούμε δηλαδή παθητικά τις εξελίξεις δεν ωφέλει σε κανέναν και το είπαμε και προηγουμένως στη συνέντευξη ότι η ελευθερία και η ανεξαρτησία δεν χαρίζεται. Μην περιμένουν δηλαδή οι Κύπροι οι αδελφοί μας ή οι... οι δικοί μας οι Ελλαδίτες ότι κάποια στιγμή θα έρθει μια μεγάλη δύναμη και θα σου πει θα σε ελευθερώσω εγώ και θα σου χαρίσω και την Κωνσταντινούπολη άμα Πρέπει εμείς να διεκδικήσουμε με αγώνες, γιατί με αγώνες γράφεται η ιστορία. Και να πάρουμε παράδειγμα από τους προγόνους μας, από την ελληνική ιστορία, από την ιστορία της Κύπρου, με τόσα παραδείγματα ήρων και αγωνιστών. Να υπενθυμίσω και το facebook το οποίο είναι ράδιο αντίσταση. Για να τα λέμε. Τώρα εδώ έχουν τεθεί διάφορα ζητήματα για το Κυπριακό Μουσική Καλό θα είναι ρε παιδιά να τα λέμε αυτά όταν μιλάμε με ε, τον συνομιλητή μας Μουσική Όχι μετά για να μπορούμε να τα μεταφέρουμε και στον ε, συνομιλητή Τη εκκλησία σαν οργανισμού ε, μάλλον να πούμε ότι η Εκκλησία είναι ένας οργανισμός μια και μου το ρώτησε εδώ κάποιος φίλος νομίζω ο Χρήστος ναι. είναι ένας οργανισμός η Εκκλησία πρέπει να διασφαλίσει και αυτή τα δικά της συμφέροντα πάνω απ όλα. οπότε συμβαδίζει με την πολιτική εξουσία πολύ συχνά Δεν συμφέρει πάντα την Εκκλησία να είναι ε, ανατρεπτική σαν φορέας στην κοινωνία Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα της Εκκλησίας, δηλαδή θα πρέπει να την διαχωρίσουμε κάπου από το θρησκευτικό πιστεύω. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος μπορεί να είναι καλός χριστιανός και οι Έλληνες είναι καλοί χριστιανοί ορθόδοξοι, ότι και η Εκκλησία σαν οργανισμός δεν έχει και τι δικές της βλέψεις. Το ίδιο ισχύει και για την Καθολική Εκκλησία σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στην Δυτική Ευρώπη. Ε, πράγματι το έχουμε ξαναπεί ότι ο... μια και το έθεσε κάποιος για τη Ρωσία εδώ ότι ναι θα μπορούσαμε να είχαμε μια ε, συνεργασία ένα, ένα, ένα τύπο ας πούμε ορθόδοξου άξονα στην Ευρώπη ε, θα μπορούσαμε αλλά θα έπρεπε να ήμασταν έτοιμοι να το προετοιμάσουμε αυτό αυτή τη στιγμή κάποιες χώρες είναι στο άρμα της Αμερικής άλλες χώρες είναι στο άρμα της Ρωσίας η κάθε χώρα κοιτάει το δικό της συμφέρον δεν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο δεν έχουμε δηλαδή ε, τις ηγεσίες που να έχουν φροντίσει να το οικοδομήσουν αυτό οι λαοί μπορεί να το θέλουν αλλά δεν έχουμε κάνει την προετοιμασία για κάτι τέτοιο και αν γίνει ένας τέτοιος άξονα σίγουρα θα πέσουμε στα, στα χέρια της Ρωσίας σαν προτεκτοράτα πάλι, όπως είμαστε τώρα προτεκτοράτα στην Αμερική, θα είμαστε προτεκτοράτα της Ρωσίας. Μουσική Αλλά σίγουρα γεωπολιτικά η Ελλάδα ταιριάζει με μια υπηρετική δύναμη, όπως είναι η Ρωσία. Μουσική Δεν μπορεί να, να έχει συμφέρον Συνεργασίας με μια επίσης νησιωτική θαλάσσια δύναμη όπως είναι η Βρετανία. Μου. Γι' αυτό και ο ρόλος της Αγγλίας θα είναι πάντα αρνητικός για εμάς. Επιζήμιος θα λέγαμε. Μου. Παράδειγμα είναι η Κύπρος. Μου. Τώρα πάνω σε αυτό το θέμα η απόψεις δίστανται. Υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν ότι η Αγγλία μπορεί να... θα μπορούσε ίσως να εξυπηρετήσει τα ασυφέροντα της Ελλάδας. Τώρα, μια ανίσχυρη χώρα ποτέ δεν πρόκειται να κερδίσει. Πάντα θα είναι χαμένη. Λοιπόν, φίλε Τάκη, με ρωτάς πράγματα τα οποία είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για να τα απαντήσουμε τώρα εδώ πέρα μέσω μηνυμάτων δηλαδή μια και πολλά παιδιά ξέρετε ακούνε τώρα διάφορα που λέμε εδώ και μπορεί κάποιος να μην γνωρίζει ιδεολογικά ζητήματα οπότε ρωτώ με διάφορα όπως ποιες είναι οι διαφορές με εθνικισμό Τώρα ε, α, αυτό θα έπρεπε να κάνουμε δύο-τρεις εκπομπές <laughs> για να το επιλύσουμε αυτό το θέμα. Και πάλι δεν νομίζω ότι θα ήμουν και τόσο κατάλληλος για να το θέσω σωστά. Εγώ είμαι οπαδός του πλήθωνα γεμιστού ως γνωστόν. οπότε προτείνω να πάρετε να διαβάσετε αυτό το βιβλίο που λέγεται νόμων συγγραφή του Πλήθωνος ώστε να βγάλετε ένα συμπέρασμα ε, σχετικά με το ότι ο εθνικισμός χωρίς τον σοσιαλισμό χωρίς το κοινωνικό στοιχείο είναι απλά μία δεν είναι πολιτική καν δεν είναι καν πολιτική διότι πατριώτες εθνικιστές ε, μπορεί να είναι ο καθένας. Αλλά πολιτική πρόταση κοινωνική δεν είναι ο εθνικισμός σκέτος χωρίς τον σοσιαλισμό. Και κυρίως χωρίς μια πολιτιστική πρόταση. Γιατί η, ο εθνικισμός χωρίς το, το ιδεόδες που λέμε, ένα ιδεόδες πολιτισμικό, δεν μπορεί να σταθεί πολιτικά, δεν μπορεί να αναγεννήσει ένα έθνος. Επίσης εθνικισμός ε, είναι διαφορετικός σε κάθε έθνος δηλαδή ε, όταν λέμε εθνικισμός δεν είναι κάτι κοινό για εμάς και τους Τούρκους άλλο είναι ο τουρκικός εθνικισμός, άλλο είναι ο ελληνικός εθνικισμό, άλλα χαρακτηριστικά έχει άλλα χαρακτηριστικά έχει ο γερμανικός εθνικισμό. Τώρα ανοίγουμε πολύ μεγάλη συζήτηση. Άρα λοιπόν ε, θέλω να πω ότι εμείς σαν αυτό που εκπροσωπεί η εκπομπή μας δεν ταυτίζόμαστε απόλυτα με τους Έλληνες εθνικιστές σε όλα τα ζητήματα, δηλαδή με αυτό που λέμε ελληνική ακροδεξιά, δεν ταυτιζόμαστε σε όλα. Μάλλον δεν ταυτιζόμαστε στα περισσότερα. Πλην των εθνικών θεμάτων. Σε όλα τα άλλα οι διαφορές είναι χαόδιες, τεράστιε. Οπότε θα αφήσουμε αυτό το θέμα λίγο στην άκρη μια και ε, ε, εδόθη αφορμή από τη σημερινή μας εκπομπή για τέτοια κουβέντα ε, για άλλη φορά. Λοιπόν και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και εγώ. για σήμερα. Μουσική Άλλη μία εκπομπή έφτασε στο τέλος της και θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και τον αγαπητό Λουκά Σταύρου που ήταν σήμερα μαζί μας και είχε την ευχαρίστηση να μας ενημερώσει για τον αγώνα που κάνει εκεί στην Κύπρο Μουσική ελπίζω να ήταν ένα ερέθισμα για όλους μας Μουσική λοιπόν εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες που ήσασταν στην παρέα σήμερα και ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις και ακούσαμε και τον φίλο Λουκά. Για το τέλος να θυμίσω ότι μπορείτε να γράφετε στην ιστοσελίδα μας αντίσταση.info ε, οτιδήποτε ειδήσεις ή άρθρα ε, έχετε τη δυνατότητα, Η σελίδα μας είναι ανοιχτή ε, και είναι συλλογική η προσπάθειά μας. Οπότε μπορεί ο καθένας να συμβάλλει. Και από μένα αυτά. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ καλή εβδομάδα.